Έλα, ρε Αποστόλιο, τον κόσμο να εδώ. Εγώ ξέρει oh. τι έφαγα. Έφαγα τη γύνα, σαν να ζητάω. Έφαγα τη γύνα, σαν να ζητάω. τα παιδιά. βουνά και παντού ρωτάω. Ποιο τα <Ρι> που αγαπάω. Α, λοιπόν, ένα θέμα που έχει περάσει στα χαμηλά έχουν βάλει τώρα την Μισάρα ατομική ευθύνη και στι φωτιέ. Έχουν βάλει ότι πρέπει να μιλήσει με πολιτικό μηχανικό συγκεκριμένο για να σου φτιάξει σχέδιο αντιπυρική προστασία, αν έχει πήξει 300 μέτρα από δάσο. Που σημαίνει 1000 ευρώ πρόστιμο μα δεν το κάνει και να φτιάξει και αντιπυρική τέτοια. Δηλαδή ατομική ευθύνη παντού. Δεν κατάλαβα, δεν ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τι ατομικέ μα ευθύνε. Εμεί, όχι ε. αυτοί, εμεί. Έχουμε ατομική Ευθύνες, έχουμε ανθρώπινα λάθη. Αυτή η ζωάρα στην κοσμάνα του, στα αρχίδια του όλα, στον Κιόνι. Μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουμε όμω και την πυροσβεστική έτσι. Να το. Γιατί είναι κακή ιδέα. Μπορούμε να αρχίσουμε ατομική ευθύνη να φέρουμε έναν κλόπ και να παράγουμε Εδώ Μη έχουν ιδιωτικοποιήσει το του μπάτσου. Δηλαδή οι περισσότεροι ιδιωτική η χρήση μπάτσια. είναι σίγουρα. Η είναι το τελευταίο Άρε, Αποστολή, τι έγινε, Ρεφιλέ. Τι έγινε. Να σου, θέλω να κάνω μια δήλωση. Ο Χατζη Νικολάου, ο μεγάλο, σοβαρό δημοσιογράφο, γιατί δεν πάει στο Σκάι. Δεν Εσύ, τον θέλω, να, ξέρω εγώ. Είναι αυτέ οι αειδίε που λέμε, ρε παιδί μου, διπλώμα σε λάμπουν τελείω. Μετά, σου πει ότι θα μα πει την ώρα που τον έδωσε και στο στομάχι. Γιατί να πάει στο Σκάι, δεν την κάνει τη δουλειά του καλά και από εκεί που την κάνει, πρέπει να πάει στο Σκάι. Θα σα πω κάτι που του είπα του Κυριάκου. Του είπα, Είσαι καλύτερο πρωθυπουργό από το, τον πατέρα μα. Είναι, είναι πιο αποτελεσματικό, δηλαδή. Αυτό. Γιατί άκουγα τη γυναίκα.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 Ελά, λοιπόν, για αυτό που έλεγε η Κριστίνα πριν για τα τέμπη, η τύπη δεν είναι απλά δολοφόνη. Γιατί κάποιο μπορεί να είναι δολοφόνο και να βγει και να παραδεχθεί ότι ξέρει εγώ, το έκανα όντω. Η τύπη είναι ισχλή δολοφονή. Δολοφονούν ακόμα του γονεί των παιδιών και όλον των συγγενών τέλο πάντων. Γιατί δεν είναι μόνο γονεί, είναι και φίλοι κτλ. Και το μόνο που πρέπει δηλαδή είναι από εδώ και πέρα σταθερά. Μπορείτε να βγάζετε τον άδονη κάθε μέρα. Τον το άδωνι κάθε Έλα, μέρα, δηλαδή, δηλαδή βγαίνει που βγαίνει. Το... Να, μιλάει. να μιλάει, να μιλάει, μόνο να μιλάει. Δηλαδή, για σαν να σαν... καταλάβει ο κόσμο εννοεί πιο καλά. Αυτό Το δυστύχημα των τεράγων. Οφείλεται σε ανθρώπινο λάθο. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμαλή, ούτε ο Μητσοτάκη, ούτε Με... εγώ, ούτε κανένα άλλο. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο που ακούει τον Άδωνη και τον όποιο Άδωνη, γιατί δεν είναι μόνο, απλά αυτό είναι ο πιο άδειο, δεν είναι και εσύ, και λίγο πιο δυνατά. Ο οποίο να ακούει τον Άδωνη αυτέ τι μέρε και να μην καταλαβαίνει ότι έχουν σκοτώσει τα παιδιά του Κοσμάκη στην Ψύχρα. Κοίταξε έχει να δει. Ωραία, να το συγκαλύψουν εδώ και ένα χρόνο. Καλή ερώτησή σου. Πολύ φοβάμαι πω ναι, υπάρχουν κάποιοι. Πώ είναι άνερη αποστολή. Τι να σου πω, 65.000 άνθρωποι τον ψήφισαν πάντω. Τον ψήφισαν 65.000, αλλά έχει γιγαντωθεί αυτό το πράγμα από πέρυσι μέχρι φέτο. Δηλαδή, πλέον, ακόμα και οι νεοδημοκράτε, οι φ νεοδημοκράτε, λε παιδί μου, που σίγουρα σε αυτό το 80% που, γίνεται, που πιστεύει ότι γίνεται στην κάλυση. Κάποιοι είναι και οι σίγουρα. Έτσι ακόμα και αυτοί βλέπουν ότι αυτοί οι τίτλοι πλέον είναι δολοφώνει. Μια πρόταση και για σένα, δεν ξέρω αν την έχει δει. Έκανε μια εκπομπή ο Γιώργο Σακίνον στο Κρήτη TV την προηγούμενη εβδομάδα που βγάζει του πραγματογνώρε των οικογενείων και τα στοιχεία που παραθέτουν οι άνθρωποι στοιχεία τώρα, έτσι όχι υποθέσει. Στοιχεία, δωμένα, επιχειρηματολογικά, είναι συγκλονιστικά για το τι έχει γίνει εκεί, προτείνω και. Και σε σένα να τη δεις και στο θυμιό και σε όποιον άλλο. Ο Σαχήνης δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά είναι από τους λίγους που ακόμα τιμάνε τον τίτλο δημοθεογράφος, από ό,τι βλέπω, και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μπαζώστε τους! Γεια σου ε, μεγάλε. Για χαρά. Εχθές τι γιορτάζαμε. Εχθέ τον Μπακαλιάρο, ήταν η μέρα Μπακαλιάρου. Τον Μπακαλιάρο γιορτάζαμε. Ναι. Ναι, γιατί στην εκπομπή σα είχατε άλλα. Είσασταν εκτό θέματο. Λε. Αντί να μιλάτε για το 1821 για την επανάσταση, μιλούσατε για την αδίστα του 1940. Αλλά τι Ήταν Κοίτα να δει. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε τώρα. Τι να καταλαβω Όποιο κατάλαβε, όποιο δεν κατάλαβε, άλλη, δεν κατάλαβε. Άλλη, δεν κατάλαβε. Άλλη, είναι απλά. Άλλη Μία άλλη γυρτή, άλλη. Ο καθένα γιορτάζει ό,τι γουστάρει. Όχι κιόλα. Γιατί γιορτάζουν όλοι τα ίδια Το 1821... Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. σε λένε Γρηγόρη θα γιορτάζουμε όλοι του Αυγγίου Γρηγορίου, όχι. Πότε θα γιορτάζουμε. Όποτε γιορτάζει ο Γρηγόρης θα γιορτάζεις εσύ και όποτε γιορτάζει το δικό μας θα γιορτάζουμε εμείς. Άλλα διάλο, τι μαλακέα θέλεις ακούσει. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Από Στοχόλμη. Τα φιλιά μου στη ματυρική, στο Στοχόλμη. Στο καθάνο κομμάτι τώρα, όχι άλλου βρωμικού, το μισό που καθάρισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη Σουηδία, με του περισσότερου μετανάστες, ήμασταν καθαριστέ. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Έτσι. έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για το χθεσινό φήμιο. Τι να πω. Τι να πω. τα Αγκαλιάζει και τον φίλο. Α, δεν κάνουν τέτοια. Δεν τα εγκρίνει το κουκουέ. Δεν μου τον δίνουν. Έτσι. Δεν μου τον δίνουν το κουκουέ για κανένα φίλο. Έτσι. Τέλο πάντων. Έτσι. Τ' πολύ. Να σε καλά. Και εσένα.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 Βεβαίω, εδώ υπάρχουν εκπομπέ, άρα έκρηξη. Χαλό! Καλό, δεν το πράξει έτσι, αλλά πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθούν και τα παιδιά, γιατί του διδάσκουμε λάθος πράγματα για τη θερμοδυναμική και όλα τα σχετικά. Για όποιον ξέρει, στοιχειώδη φυσική, κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγό του φυσικού Μας... αερίου, που αν σκάσει θα καεί όλη Αυτά, με αυτή η Λάρισα. Αυτά, αποστόλη μου, αυτή την παρατήρηση, συνεχίστε. Είστε οι που μπορούμε να ακούσουμε. Ήταν πριν οι δημοσιογράφοι που ήταν δική τρυπομπή και θυχτήκανε από μια παρατήρηση, γιατί λέει, θέλουν, λέει, εξωτερικότητα. Εξωτερικό παρατηρητή. Τι εξωτερικό παρατηρητή. Μόνο εξωτερικό παρατηρητή θέλουμε. Εδώ πέρα είμαστε CBC Ελλάδα. Πού είναι το κακό με τη CBC Ελλάδα. Δεν πέρα. καταλαβαίνω γιατί. Θα είμαστε η πρώτη ιδιωτική χώρα στον πλανήτη. Πρωτοπόρι πάλι. Πιο πρώτοι δεν γίνεται. Πάλι πρωτοπόρι. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε. Υπερπρόεδροι δεν γίνεται. Και τι κακό έχει η CBC επειδή λίγο να εμπλέκεται κάπω μέσα σε μια επιτελική θέση κόρη του Κυριάκου και. Πέρα, σε λίγο πέρα, θα πείτε ότι δεν ήταν τυχαίο. Μια δουλειά βγήκε το παιδί.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 Τα πλοία έξω. Αμά έχει κακοκαιρία. Βγάνα το Πασιθέα, το αδερφό του Ποντοπορία που μου ναγό και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι. Το Πασιθέα, κάντε κάτι γι' αυτό και Ά, να πνίγουν. Α, το άποιο. Πασιθέα. Ναι, ναι, ναι, πνίγηκαν όλοι. Ε, ε, ε. Εγώ, δείξτε, εγώ στο Ποντοπορία επειδή είχα συμπληρώσει υπηρεσία χρόνο του Πακαπετάνιου. Φεύγεται με το γιαμαμό του εκεί του Ναφυγίου. Πάρει και έναν Ιάπου να μαρκώνει. Εμέγχω ξεμπάρ κάρο και δεν βγήκε έξω το πλοίο. Είχα συμπληρώσει όμω και έκανα αυτό το, πούμε, το σε βγάζ. άλλο level κάθε ε, φορά, σε άλλο, άλλο level. Άλλο. Ela já. vazastes tu? Καχαιμωρή, καβλα, σε πιασα πάλι εδώ. Μωρή, Λολομπριτζίτα. Τα δικά μου μου λένε μαλάκα. Εγώ δεν λέω Λολομπριτζίτα. Τώρα δε με είπε όμω και το κέρδισα. Λοιπόν, τι θε, Λάρα Λοιπόν, Μαλάκα, η πολιτική με Το ξέρω ότι είναι ένα δέλιγμα. Είναι ένα λέση. Αλλά ρε φίλε, αυτό που γίνεται με τα τέμπη. Γιατί δεν είναι αντικειμενική η γαμημένη. Εγώ ξέρω ότι είμαι με τον πρόεδρο το Μητσοτάκι. Οκ, αλλά αυτό δεν με κάνει. Α, είσαι ακόμα το Μητσοτάκι, εσύ. Άρε Σούργελο και ακόμα. Ναι, Μαλάκα, όμω, εγώ θέλω να. Πω ότι όλοι η χαμηλμένη για να μην νομίζεις ότι δεν είμαι αντικημενικό. Αν καταρχήν υπήρχε GPS το οποίο θα μπορούσε το τρένο να το σταματήσει αυτόματα. Υπήρχε αυτό κάποτε, ναι, λέει και εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Υπήρχε αυτό το σύστημα. Πού Να ξέρω παιδί μου, μέχρι πριν γίνει τα τύπη, δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούμε. Έχω ακούσει ότι υπήρχε αυτό το σύστημα το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει αυτόματα τα τρένα. Σαν GPS εγώ το λέω, εμά περιπτώσει, αυτό το χαρακτημένο κα... το. το σύστημα. Το... Άρα ανθρώπινο υπήρχε... λάθο Το ανθρώπινο λάθο δεν σταμάτησε τα τρένα.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 Μαλάκα την ευθύνη, ενώ έχουν όλοι από τότε που το καταργήσανε. Ξέρει, για γιατί, γιατί όταν έχουν όλη την ευθύνη, δεν την πληρώνει κανένα. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό σου εξηγώ, Μαλάκα, ότι έχουν πάει και λένε. Ο, το ο, ο αυτό, το αντίθετο Φυσικά, φυσικά και ο Καραμπαλή έχει ευθύνη, αλλά έχει και προηγούμενο ευθύνη. Και ο προηγούμενο, το προηγούμενο, όταν καταργήσαν αυτό το γαμιμένο το σύστημα που τα σταμάτα για τα τρένα, έχουν όλοι ευθύνη οι γαμημένοι. Και το ΣΥΡΓΑ και το καν ήταν και η Νέα Δημοκρατία και η Υπουχή Μεταφορών, αλλά και οι Σύμβουλοι Ασφαλή. Που ενώ πέραν το του στα 10.000, τα 5.000, 10 τα, τα Golden Boy στα αφήσαν το τρένο πηγαίνει χωρί λέω εγώ, για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Πώ γίνεται, ναι, μαλάκα σε αυτό, να έχει μόνο ένα Όλοι έχουν η ευθύνη. Και δεν είναι σαν το μάτι που λέει ότι ήταν μια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 Δεν αντέχω άλλο. Σα ακούω για λίγη ώρα. Δεν αντέχω να σα πολύ. Ακούω μαλάκα. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ακούω. Που τα ανάκια καφέ και μπυρούλε. Και πάτε και γυρνάτε. Γιατί κάποιοι πεθάνανε μαλάκα για να φελεύθεροι. Θέλω σεβασμό, όπω είπε ο Καλαμούκη. Τον σέβομαι πάρα πολύ τελευταία. Μπράβο του που είπε αυτά για του ανθρώπου αυτού που δεν ζήσανε, φίλε. Για να ζούμε εμεί. Και να πίνουμε τα καφεντάκια μα. Και να βγάζει τον κόλο σου έξω στην παραλία το καλοκαιράκι. Κατάλαβε φίλε. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα με τον κόλο μου. Όχι, κανένα πρόβλημα. Άρα ωραίο κου***, κουλου... άρα <γκαρ> και έχεις το μαυρύς όμως και το βγάζεις έξω την παραλία Αυτό ναι. ΒΑΖΟΣΤΕ ΤΟΥΣ!